Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές στήξεις, <Συλίου> Δημήτρης Αρσενόπουλος <Συλίου> Τεχνικός ήχου, <Συλίου> Τάσος Μακασχέτας. η πιοiorη σταθίου για το τρίτο πρόγραμμα η κόπεδα στον παράδεισο Τον θάψανε το χριστιανό, σπάγανε κεφίτα τα κυπαρήσα στο νεκροταθείο, λέγανε το κοντό και το μακρύ τους κάτι τσάτσες περί του μακαρίτη και περί κάτι κουσουράκια που τάχε πως να το κάνουμε στη ζωή του, φιλοσοφάγανε κι σοφί, σοφή, τι μένει ραδερφέ μου μια κακία μας μένει και να που μια μέρα κι όλα πάνε στράφη. Κάνανε καζούρα ή πιο όξο, λογαριάζανε τον καφέ που θα τους στυλώσει οι ξενιστικωμένη. Μετά όμως τον θέσανε στη γη για να ξαναγίνει χους Έπεσε μια ανακούφιση μυστήρια Όλα ησυχάσανε Και το ρίξανε σώτο μινόρε τα πουλιά τα ανοιξιάτικα Που δεν δίνουνε φράγκο περί ζωή και περιθάνατο, θάνατο Μόνο κάθονται στα ψηλά δέντρα Και κοιτάνε να οικονομήσουνε έρωτα και σπόρια να τη παστρίκια Ο Σταμάτης ο Κάντας, Καθόταν στο στέκι του Ωραίος, κουρελής και βαρύφωνος Έκοβε μέσα από τα τσιμπλώματά του Τον κοσμάκι και κανιδιάνης Αυτή είναι χείρα Και έρχεται να φέρει λουλούδια το όποιον τη στάφισε ο μεταστάς Και τα, και τα χαίρεται Και πρέπει να αντανάβει και κάνα καντυλάκι Πήρ' τα μάτια να λέει ο κόσμος Ότι ρίχνει όλο το λάδι στη σαλάτα τη. Τούτη εδώ είναι κοπελίτσα Κάποιος εις και έρχεται να τσουροκλάψει στον τάφο του. Μπορεί κιόλας να έκνουν τίποτα αγαπητικός και να τη έκοψε μέλλον ο θάνατος. Του χρόν την άνοιξη θα έχει άλλον και μήτε που θα το θυμάται το μακαρίτι. Η άλλη τσιρδούλη έρχεται περί ρεκλάμα. Πω πω αδερφέ μου, να τηνε με το τακουνάκι της, με το βαψιματάκι της, με το μεγαλείο της. Κύρα πώ θα δακρύσει και μετά θα θυμηθεί, πως δεν είδε την ταινία της μονδρώει και θα μολύσει τσίφνε κροταφείο σινεμά. Ο γέρος έρχεται για προπόνηση. Του γουστάρει τον τελευταίο παράδεισο και κάνει τσάρκες, να δείτε που ξέρει την κοιμωμένη με την ιστορία τη και κάνει και κέφια. Ο μόρτης μέσα είναι τη δουλειά. Όλο και κοιτάει να οικονομήσει μεροκάματο από του στεθλημένου. Πάνε εκεί έρχεται κόσμος και έρχεται κόσμο και κοσμά, ζωντανοί που περιποιούνται του πεθαμένου, και ανθρώποι που πιστεύουν στα μεταθάνατον, κοιτάνε να οικονομήσουν κομμάτι οικόπεδο στον παράδεισο το μεθαυριανό και να χτίσουν σε ηλιακή γωνιά τρία δωμάτια και κουζίνα. Πάνε και μαρμαράδε και ανθρώποι του Θεού, και ό,τι βάλει ο νου σου. Καθώ ο νεκροταφείο, φίλε, είναι μια μυστήρια κοινωνία, έχει τα δικά τη τον κόσμο της τον καλό και τον κόσμο της το δευτερότερο και τον υποκοσμό της έτσι όπως γίνεται σε όλες οι κοινωνίες που τις εξαγνίζουν οι πεθαμένοι και τις βρωμίζουν οι ζωντανοί. Έχει τις πατερίτσες του σταμάτης ο Κάντας ούτε που του χρειάζονται καθώς άμα και σχολάσει από το μεροκάματο τις πετάει και πάει αλάφι με τα πόδια του. Έτσι και πέσει ο ήλιος και αρχίσει και αδεώνει κίνηση το παίρνει πρώτα κουτσα-κούτσα στη σαχλαμάρα για τα μάτια του κόσμου, μετά σηκώνει τις πατερίτσες στον όμο, περπατάει καλά, ανηφορίζει μια χαρά κατά τον ημιτό και φτάνει στο τσαρδί του. Με την μπουκα φωνάζει «Ουρανία, νερό» τα ζεστά της στα νερά έτοιμα η ουρανία, γιωμόζει λεκάνες, φέρνει σαπούνια και πεσκύρια, φέρνει λεβάντες και πατσουλιά, τραβάει ένα μπανάκι ξεχυρισμένο σταμάτης, παίρνει και τη μηχανή του ξυρίσματος στην ηλεκτρική και φέρνει τις κόντρε του, όλο και μασάει καναπασοκίδωνο ή κανακαρίδι με μέλη να σιδερώσει τα το νερό του και φοράει τα γαλατερά που κάμισα και το κοστούμάκι το Μεραγλέ. Ντύνεται, χτενίζεται, τζόδελος τη σειρά, άλλος άνθρωπος και λέει στην ουρανία του που είναι και ένα είδο γυναίκα και σκλάβα και υπηρέτρια και σύντροφο. Άντε και φεύγω εγώ. Λεφτά της ρίχνει τάλαρα τριάντα. Τα τριάντα τάλαρα είναι το άπαν να πούμε. Φως, νερό, νίκη, σπίτι, φαΐ, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται το κατάστημα. Δεν έχει μήτε τριάντα τάλαρα και λεφτά είκοσι. Τόσα είναι καθορισμένα πρίξ φίξ να πούμε. Και με δάφτα θα κάνει κουμάντο η ουρανία. Τα βολεύει δηλαδή και τις μένουνε και κάτι ρέστα. Κάνει και το σταυρό του σταμάτη ο Κάντα, καθώ ο άμα είσαι ζητιάνο δεν γίνεται. Πρέπει να σε και κομμάτι Μετά παίρνει το κλειδί και ανοίγει την πόρτα. Θα αργήσει. Το βολή εξαρτάται από το αύριο. Έτσι είναι σκόλη είναι Κυριακή και έχει λειτουργίε και εκκλησίες Θα έρθει νωρί να κοιτάμε και τη δουλειά μας Έτσι είναι καθημερινή σκέτη χωρίς τσιριμπαμπούν Τότες έχει το λεύτερο να έρθει ότι ώρα γουστάρει και μη μας κολλάτε Τι σήμερον κύριε ταγό εξυπνάει τον ακογιάτη Νομίζω πως θα αντιγαζώσει το βραδάκι τα σταμάτησε ο Κάντας Ε, όπως λάχι Μπορεί με παιχνίδι που μπανάκι των είκοσι και τον 50 σου κόστα του κουρέα το σπίτι, και το βράδυ γέννε τετράτα κρυφηλέσχοι να πούμε και μαζεύονται κάτι καλή κυρί και τα κόβουνε. Μπορεί κανένα ταβερνάκι με τα μουζικής και άσματος να καταπιούμε τους καημούς μας με νότα, μπορεί κανένα μπουζούκι, μπορεί τίποτα μαγκάκια με τα φουμαριστά και με τα γούστα τους, μπορεί ακόμα και καμιά κομμενίτσα, διότι όσο και να είναι άνθρωποι είμαστε, μας αρέσει το ωραίο πώ να γίνει. Όλο το άπαν, δηλαδή είναι πως βολεύτηκε σήμερον η πιάτσα. Διότι έρχονται μέρες που τα πιάνουμε γεμάτα. Έρχονται και στιγμές που δεν έχει παραπάνω από 40-50 τάλα και κλάφτα. Στη σημερινή κενονία με τη δουλειά που κάνουμε, άλλος είναι ανοιχτοχέρις, άλλος πέφτει η οικονομία και δεν δίνει εις και πεινώντα επέτειν την μοίρα τη τροφή κατά που λέει κι Ο Σταμάτης ο Κάντας, γερό παιδί ήτανε, καλά την ευόλευε και δούλευε με την Παντανού, Βρυτσάδο και Χρόνια, Συνοδό Αθηνάς, καρσί στο Δημαρχείο. Πιστίνανε το πρωί, 200-300 ασπριτζίδες και ερχότανε αργολάβος, η ένας νοικοκύρης που θέλει να γαλακτήσει. Τόσο το μεροκάματο, τον παίρνανε και δούλευε όλη ημέρα με περικεφαλαία από φινερίδα στο κεφάλι, έλεγε και τραγούδια μονοκόμματα, σαμιώτησε από τη θαπασισά μου, το βραδάκι τα πιανε, καθαριζότανε, από τότε σου είχε μείνει και πάγαινε να τα πιει. Καλή ζωή, τίμια, στερημένη, καμιά βορρά έπεφτηκε στο άνεργο και βλαστή Σήμερα δεν έχει, αλλά Εβραίκα νέο ήταν, δεν βάριεσαι, τι βγάζεις άμα είσαι παιδί από τη Σαντορίνη να πούμε που καρακιάζει να πιει μια γουλιά νερό, καλύτερα ή με τον κόσμο τη. Yeah. Και ω νέο να πούμε, όλο και κάπου έμπλεκε με κανατσουρδί, όλο και τραβιότανε μέχρι ροσινιόλ, μέχρι πονηρά, μέχρι να κάνει καυγαδάκια και παιχνίδια, όπω ορίζεται να πούμε και είναι μέσα στου κανόνε. Πότε έτσι, πότε αλλιώ, και αμαλάχι καθαρίζουμε, και αμαλάχι τραβιόμαστε, και αμαλάχι βουμάρουμε, και αμαλάχι μαλώνουμε. Τέτοια. Η μέραν όμως τεινά, πολύ άλλο ήταν πάνω στη σκαλωσά και έφυγε από κάτω το μαδέρι και τον έφερε καπάκι. Με το βάρος που πέσε πάνω στο χέρι του, την τζάξε την ολένη, τον πήγανε στο νοσοκομείο, βγήκε δετός και κρεμαστός και έπεσε στο «Δεν έχω». Και επειδή αδερφέ μου είναι έτσι τα κατασχεμένα του τελωνίου που άμα δενέχο και επειδη αδερφε μου ειναι ετσι τα κατασχεμενα του τελωνιου που αμα δεν εχεις δεν σου δίνει ο άλλος μήτε δέκα φάς και λατζάμπα, Πέσανε κάτι ξεγυριστικέ πίνε να κλε, και να μην βρίσκει πάνω να στεγνώξει. Πάνω στη στεγνή άμμο, λοιπόν, να σου μια κυρά με μια τσάντα στο χέρι. Κάτι περί παλικάρη κουβέντα τη, κάτι περί χαμόγελο, η πράξη τη, του ρίχνει ένα κουτσουράκι να πάει να φάει μια πατσά. Και από πίσω ερχόταν ένα άλλο με θλίψη στο καπέλο, είδε κι αυτό η χειρονομία, είδε το δεμένο χέρι, του ρίχνει κι αυτό ένα φράγκο. Που σταμάτησε ο Κάντα, άνοιξε τα μάτια. Για βάστα, εδώ είναι βιολί. Με το που κολάτσισε τον Μπασά, τα ανοίξανε τα σκόρδα την όρεξη και την έσυσε για καλά γονιέ. Στο αμήλυτο να πούμε τι πρώτε μέρε, την πήρε χαμπάρι την κουκουνάριά. Εδώ έχει ψωμί. Από εκείνη τη μέρα, αντί ο Μπαντανά και κορόιδα πανεβαίνετε στι καλωσιέ να σπάσετε την ολένη σα. Γιατί δηλαδή, ογδόντα μέρο κάμα του και να δουλεύει οχτάωρο μέσα στα σβέστια? Εδώ με λίγο μυαλό, κονομά πέντε φορέ τόσα και είσαι και ελεύθερο επαγγελματία. Πώ? Φτάνει να πούμε να την οργανώσει καλά τη δουλειά. Περί το πώ γίνεται το λίκη τα μάθε σιγά σιγά ο τα Διότι πάσα τέχνη να πούμε και τα μυστικά τη. Πρώτον, σήμερα στην Αθήνα υπάρχουν ένα σωρό ζητιάνοι, οι οποίοι να πούμε δεν σ' αφήνουν να του πάρει και το ψωμί απ' το στόμα. Πώ θα στο πόστο του άλλου να του φά το ξέρω του. Θέλει φτιάξει και οργάνωση Έπεσε λοιπόν ο σταμάτη Στο μάθημα τον γκραβαρίτικο Ο Περ ήταν ένας παλιός γκραβαρίτης ζητιάνο, ο κυρνέστορα Με το όνομα Που την είχε μελετήσει καλά τη φτιάξει και γέρασε Δεν τον βόλευε να την κάνει πια μόνο Του που δεν τον βοηθάγανε Και τάτιμα τα ποδάρια Ο σταμάτη κόλλησε στην Και πήρε τα πρώτα μαθήματα Αδερφάκι μου Συμβούληψε ο Νέστονας «Το αρχικό να πούμε είναι ένα Να σε πάρει ο άλλος από συμπάθεια Και επειδής να πούμε «Πάσο ελαιών πτωχών δανείζει Θεών και ο Θεός τον γράφει να πούμε σαν τευτέρια του» Ο κύριο Καραμπουμπούνα έδωσε δραχμάς τρει σε και κόφτου ένα ένταλμα πιστοτικό να χειναλαβαίνει ο άνθρωπο εντόκο μεθαύριο στην εκαθάριση τη δευτέρα παρουσία. Ο κύριο Καραμπουμπούνα τι νομίζει ότι κάνει με το τριάρι που σου δώσε. Για σένα ενεργεί. Πριτ, για πάρτι του δουλεύει. Σου λέει άντε και το ρίξαμε τον κύριο με δραχμάς τρει να μα έχει υπό την προστασία του. Το οποίο δηλαδή όποιο σου δίνει, μην νομίζεις ότι στα δίνει για σένα. Άμπα, και δε καράκι δεν σκοτίζεται αν θα σε κόψει παρακάτω το τρόλεϊ. Ιγούν, κατάλαβες. Όχι. Είσαι και σγούμπος. Το άπανδρε κορόιδο είναι να τον κολακέψεις τον άλλον που θα σταδώσει ότι περί αυτό εαυτό του την κάνει τη δουλειά. Πες σου λοιπόν, ο Θεός ή ο Κύριος ή η ψυχή του ή η ψυχη του. Έτια του τέτοια εξυπνα Τι σήμερα τι γίνεται ρε. Πουλάνε σαπούνι σκόνη. Το μυστικό είναι να ψήσει την οικοκυρά ότι αγόρασε σπουδαίο σαπούνι. Πώ ρίχνουν να πούμε τη ρεκλάμα περί σαπούνι, έτσι θα τη ρίχνει και εσύ τη ρεκλάμα περί και περί του ταπείρε και κανέ πράξη θεάρεστη. Κατάλαβε? Κατάλαβε το πρώτο μάθημα ο σταμάτη και μπήκε στο δεύτερο. Μετά αδερφούλη μου, να σε συμπαθητικό και ταπεινό. Έτσι και σε δύο άλλος μεγαλείο σου λέει γιατί να του δώσω αυτού που είναι σαν μικρός σουλτάνος. Άμα πέσει όμως στη λύπηση σε παίρνει από τ' ανάποδο. Α, τον καημένο. Και με το καημένο του το έχεις ξεκολλήσει το δίφραγκο. Το κατάλαβε και τούτο ο Πιο παρακάτω αδερφάκι θα πέσει στο επάγγελμα. Σπάστα και ξαναρίχτα. Δουλεύει ο άλλος, έχει πιάσει γωνιά και μπατζανέμι. Περνάνει δική του, έχει πιάσει τα χούλια τους, τις συνήθειές τους, τις κουβέντες τους Πας τώρα και στήνεσαι εσύ Πώς, θα σ' αφήσει να τον ξεπουπουλιάσεις Πώς σως, θα πέσεις στην αντίδρα Το οποίον και τον καυγά σου θα κάνεις και το καρθί σου θα φας και τον πελά σου θα τραβήξεις Το ξένο δίφραγκο έτσι τρώγεται Και να μην έχουμε πόστο Από εδώ και πέρα πέφτει ο Νέσορα στη μεγάλη ανάλυση να πως γίνεται να πούμε επιστημονικά η ζητιανιά για να έχει και απόδοση. Υπάρχουν μάγκα μου πολλών ειδών ζητιάνοι. Οι περιηγητικοί, οι στεκούμενοι, οι συνδρομητέ, η μόνιμοι, οι θρησκευτικοί, οι προστατευόμενοι, ένα σωρό φτιάξει. Είναι πρώτα πρώτα τα ζητιανούδια, τα ελεύθερα. Κοριτσάκια ανάμεσα στα δεκάξι και στα τριάντα. Η δουλειά γίνεται ή με λουλούδια, πολλά κλέβονται από το νεκροταφείο, ή με άλλα είδη. Μικρή λύπηση και κακόμηρο ύφο που το βασίζνει στην ορφάνια και την εγκατάληψη. Δεν έχουμε πατέρα, είμαστε ορφανά, τέτοια. <ΣΠέφτει> Πέφτει πάνω στον πονό και κονομάει. Γίνεται και με παιδιά. Με δραχμές 30 την ημέρα στις κάτω γειτονιές κατά τον τρελό, σου νοικιάζουν ένα μωρό. Το παίρνεις, το προσέχεις καλά τυλιγμένος στο κουρέλι του και το παρουσιάζει για αδικημένο της κοινωνίας. Τα ζητιανάκια παιδιά κάνουνε μαχαλά, δηλαδή τρέχουν όλη μέρα εδώ και εκεί και φυλάγουν γιατί τα κυνηγάνε. Έτσι και προσέξει, στη γωνιά που ζητιανεύει το ορφανό περιμένει η μάνα ή ο πατέρα του να του μαγώσει την ίσπραξη γιατί ο μικρό πάει καμιά φορά και τα κάνει τσι στα λεφτά. Μετά είναι οι περιηγητικοί. Καλοντημένοι και ευγενικοί χτυπάνε τι πόρτε. Έχουν να πούμε επισημάνει ποια σπίτια είναι ελεύμονα και κάνουν τη βόλτα του κάθε εβδομάδα ή κάθε 15. Χτυπάνε ευγενέστατοι, χαριτωμένοι, καθαροί και ζητάνε τη μικρή του βοήθεια. Τα κάνουν και φιλικά με τι κυρίε. Λένε τα δικά του. Βάσανα ψεύτικα, ιστορίε ψεύτικες, περιπέτειες ψεύτικες, ευχαριστούν ευγενέστατοι και φεύγουν με λεφτά. Τούτι δω κάνουν σχέδιο δράσεως. Σήμερα κολονάκι, αύριο πετράλαιονο, μεθαύριο κυψέλι να μην κουράζονται κιόλα με τα σουρταφέργα. Οι θρησκευτικοί έχουν άλλο σύστημα. Πέφτουν στην εκμετάλλα του κυρίου ημών. Κουβαλάνε φυλάδε, λένε μικρά κηρύγματα, μιλάνε περί ψυχή, σωτηρία, αποκαλύψεως του Ιωάννου, πυρός εξωτέρου, αμοιβών με τα θάνατο, Ευαγγελίου, ένα σωρό. Είναι καλά διαβασμένοι, καλά κατηρτισμένοι, ατσίδες και δεν πιάνονται πουθενά. Έχουν δίθεν όνειρο να χτίσουν μια εκκλησία, να κάνουν ένα τάμα... Ξέρουν τα περιθαυμάτων και αωράτων των δυνάμεων, δεν πιάνονται στην κουβέντα, ξεφεύγουνε σαν χέλια, ανήκουν σε οργανώσει, παίζουν στα δάχτυλα το εορτολόγιο, τι τιμέ των κεριών και του λιβανιού, πείθουν τι καλές χειράδε ότι οπωσδήποτε θα μεσολαβήσουν να του δοθεί οικόπεδο στον παράδεισο, έτσι που δεν του ελεεί πια, αλλά σε ελεούν και σου κάνουν χάρη που δέχονται να του δώσει κάτι για τη σωτηρία τη δικιά σου τη ψυχή και όχι τη δική του. Κοντολογή από όλου του Ζητιάνου, η θρησκευτικοί είναι η πιο ατσίδε και η υπολογίσιμη. Οι προστατευόμενοι την έχουνε γαζώσει αλλιώ. Δέχονται να τεθούν υπό την υψηλή προστασία της αγαθότητά σου. Του δίνει και ευχαριστάνε. Αν δεν είχαμε και εσά, υποτίθεται ότι πολύ λίγοι του συνδράμουν. Συν Στην πραγματικότητα έχουν προστάτε. Κάνουν και μικρές εκδουλεύσει πάντα ανώδυνες, κάνουν θελήματα θρησκευτικά και μέσα στον κύκλο τους, παίρνουν και ήδη ματισμού παλιά Είναι νεκρά που τα πουλάνε στο γιο και σου βλογάνε τα προθαμένα και τα ζωντανά. Είναι και μέλη οικογενειών που αναξιοπάθησαν, είναι και ελεύθεροι σκοπευτές, πάντα χτυπάνε την πόρτα σου με κάποια συστολή, αλλά πάντα φεύγουνε με τα χέρια γεμάτα. Έρχονται ύστερα οι οργανωμένοι. Τυφλοί ή όχι, ανίκανοι με μια κυρία που του προστατεύει και ζητιανεύει για λογαριασμό του, κομποδένει τι εισπράξει και δίνει ένα σακουλάκι φυστή και αράπικα, ή πύρτα, έναντι τη σε μετρητό. Πολλέ φορέ οι όμοιοι τέτοιοι γίνονται συντεχνίε ή φίαση, κλειστίνουν και παίζουν κομμάτια στι γονιέ έχουνε τον κόσμο τους που περιπολεί γύρω και κάνουνε τη δουλειά τους ήσυχα και ωραία. Μετά είναι η σκέτη ζητιάνη τη γωνιάς. Στέκια. Έξω από τις εκκλησίες, ημέρες λειτουργίας, νεκροταφεία, ελεήμονα σημεία. Εδώ η μελέτη είναι σοφή. Ξέρουνε τα πάντα και τους πάντες, ζυγίζουνε με τη δεκάρα την ελεημοσύνη που πρόκειται να δοθεί, γνωρίζουνε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Ο μέσος όρος εισπράξεων φτάνει 200 με 300 δραχμές την ημέρα, ανάλογα με το πόστο. Όταν ο Νέστορας έκανε την ανάλυση της επιστήμης, ο Σταμάτης ο Κάντας ήξερε πια καλά τη δουλειά. Τώρα τι γίνεται μετά τη δουλειά. Ή ο Ζητιάνος είναι φιλάργυνος και τα μαζεύει και πεθαίνει για να του βρουν περιουσία, ή αλλάζει μετά τη δουλειά και γίνεται άλλος άνθρωπος να πάει να τη ζωή του. Συνήθω τα τρώει κανονικά, αφού έχει το αύριο εξασφαλισμένο και το μεροκάματο οπωσδήποτε στην τσέπη. Όταν μάλιστα είναι και γερό, οι περισσότεροι είναι ή κατά το πρότυπο τη μεσαιωνική αυλή των θαυμάτων έχουν εγκλαβαρίτικα τραύματα και παθήσει, χαίρεται τη ζωούλα του. Ο φουκαρά που τον ελεεί για να σώσει την ψυχούλα σου, πολλέ φορέ τη βολεύει καλύτερα από σένα με τι 3-4 χιλιάδε δραχμέ το μήνα μισθό. Έτσι λοιπόν τη βόλεψο σταμάτησε ο Κάντας, μέγα σήμερα μεταξύ των παιδιών της πιάτσας στο κεφάλαιο Ζητιανιά. Και επειδή έξω από ένα υπόγειο της οδούς κουφά, εκεί στον Αιδιονύση, την έσυνε της Κυριακές, να ο αυθεντικός μονολογός του, όπως τον λέει δυνατά σκεφτόμενος την ώρα που περιμένει να σχολάσει ο Άγιος και να του δώσει λέει μοσύνη υπονόψυχη. Κατεβασμένα τα παντζούρια του υπογείου Ο Σταμάτης απ' έξω Μέσα από τα παντζούρια Δυο-τρεις εμείς και ο Σταμάτης το σωστός να λέει μόνος του και δυνατά Χωρίς να ξέρει ότι ακούγεται Οπου να κολλάει Άντε αντερε Άντε ρε, τι κάνετε Όλα τα λέτε Άστε μερικά Αφορά τα λόγια της λειτουργίας Έχουμε και δουλειέ. Καλή γειτονιά Αυτός εκεί Ένας άλλο ζητιάνο. Τι θέλει σήμερα εδώ πέρα, καινούριο. Θα του σπάσω το κεφάλι. Φύγε βρε, φύγε βρε. Εδώ έχουμε δικαιώματα. Ορίστε, έρχονται. Τι θα της πω αυτή. Γριά είναι. Ποιος χωρές αποθαμένα της θα τις πω. Δεν θα δώσει. Πενταράκι θα δώσει. Καρμήρο τρομάρα τη. Ποιος... Μπα, δίφραγκο έδωσε. Βλέπεις, ο άνθρωπο γελιέται καμιά φορά. Είδε η τσουρόγρια. αυτό δίνει δίν τον κακό στον καιρό φοράς και κολάρο δεν έδωσε... Να σου... Το κολλάρο και ρατά... Ντρεπόμαστε... Να η μικρή... Αυτήν είσαι αντισπού ένα καλό γαμπρό... Τάλαρο... Ποιο ξέρει τι εύκολα τα κονομάει... Τσουριά... Πόσα έχουμε σταμάτη... 107... Άντε αν τα κάνω 150 και να φύγω... Διότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι και πλέον έκτης... Ποιος συγχωρέσουν... Μερσή... Καλημέρα σα Βοήθειά σας. Τώρα θα πάω σπίτι. Πλήσου θα μου πει η ουρανία. Δεν μπλένομαι, Μωρή. Δεν μπλένομαι. Έχω λεφτά και μένω άπλητο. Έχει το διάλογο. Άμα δεν αρέσει βρε άλλον. Ποιο σιχωρέα τον. Λίφραγκο έδωσε. Βλέπει που πέσαμε έξω. Να. Αυτή η χείρα είναι η χείρα. Θα τη πω για το μακαρίτι. Μπα, τον έχει το μακαρίτι. σκοτήσει Πόσα έχουμε. 180 Να τα κάνω 200 και θα φύγω. Λόγω την Παναγίτσα μου. Στα 200 φεύγω. Αυτό η γωνία του σκοτώσω. Ρε, ξου, ξου, βρε, τι θες εδώ Μια ελεημοσύνη Δεν έδωσε Κακό αυτοκίνητο να σε κόψεις κάτω βρε. Το βράδυ θα δουλέψει μπουζούκι, θα τα σπάσω Θα βάλω και τα καφέ Κυριακή σου λέει έχουμε Να αυτός, Τ, τάλαρο, τύν, τάλαρο Δεν έδωσε Γιατί δεν είχα, λέει, αφού μου το χρωστάς Πόσα έχουμε, 220 Παναγίτσα στα 250 φεύγω Τι φταίω εγώ, αφού έπεσε θύμα σήμερα της πιάτσας κι ουσταμάτης που πουλάει κάτι παραπάνω από όλα τα παιδιά ούτε αγριάδα ούτε μαγιά Ένα κομμάτι κόπεδο στον παράδεισο για σας και για μένα και για όλα τα κορόιδα που πιστεύουν στην ανωτερότητα και στα ευγενικά αισθήματα το αιώνιο εμπόριο για κατανάλωση των χαζών Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις ΕΡΜΗΣ. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.